Λόγος έκτος Αγίου Ιωάννου συναίτου. Περιμνήμης θανάτου Πριν από κάθε λόγο προηγείται η σκέψις. Έτσι και η μνήμη του θανάτου και των αμαρτιών μας προηγείται από τα δάκρυα και το πένθος. Για τούτο και τα τοποθετήσαμε στη φυσική τους θέση και σειρά του Λόγου. Δεύτερον, η μνήμη του θανάτου είναι καθημερινός θάνατος και η μνήμη της εξόδου μας από τη ζωή αυτή είναι συνεχής στεναγμός. Τρίτον, η διλία του θανάτου είναι φυσικό ιδίωμα του ανθρώπου το οποίο οφείλεται στην παρακοή του Αδάμ. Ο τρόμος όμως του θανάτου αποδεικνύει ότι υπάρχουν αμαρτίες για τις οποίες δεν δείξαμε μετάνοια. Διλιάζει ο Χριστός μπρο στο θάνατο αλλά δεν τρέμει για να δείξει καθαρά τα ιδιώματα των δύο φύσεών του, της Θείας και της Ανθρωπίνης, μας λέει ο πατήρ Ιωάννης Άγιος της Εκκλησίας. Μερικοί δε δέχονται τη λέξη «δηλιάζει ο Χριστός». Πέμπτον, όπως ο Άρτος είναι αναγκαιότατος από κάθε άλλη τροφή, έτσι και οι σκέψει του θανάτου από κάθε άλλη πνευματική εργασία. Έκτον, η μνήμη του θανάτου σ' αυτούς που ζουν στο κοινόβιο δημιουργεί κόπους, λεπτολόγηση των αμαρτιών, και γλυκιά υποδοχή των ατιμιών να θεωρούν ατιμασμένοι από τους άλλους. Να θεωρούνται. Ενώ στους συσιχαστές που ζουν μακριά από τους θορύβους προξενεί απελευθέρωση από βιωτικέ φροντίδες, αδιάλειπτη προσευχή και φυλακή των αισθήσεων και του νου, αρετές που είναι και μητέρε και θυγατέρες της μνήμης του θανάτου, Φυλακή σημαίνει περιφρούρηση. 7. όπως χωρίζεται ο κασίτερος από το ασίμι όσο και αν μοιάζουν εξωτερικά. Έτσι είναι καταφανής και έκδηλη στους διακριτικούς η φυσική από την παραφύσιν δηλία του θανάτου. 8. αληθινή απόδειξη εκείνων που του στην κερδιά συναισθάνονται και θυμούνται τον θάνατο, είναι η θεληματική απροσπάθεια προς κάθε κτίσμα και η τέλεια απάρνησης του ιδίου θελήματος. Εκείνος που καθημερινά περιμένει το θάνατο είναι οπωσδήποτε δόκιμος και σπουδαίος αγωνιστής. Ενώ εκείνος που τον επιθυμεί κάθε ώρα είναι Άγιος. Ένατον, δεν είναι πάντοτε καλή η επιθυμία του θανάτου. Υπάρχουν βέβαια εκείνοι που αμαρτάνουν συνεχώς παρασυρώμενοι από την κακή συνήθεια και οι οποίοι ζητούν με ταπείνωση το θάνατο για να παύσουν πλέον να αμαρτάνουν. Υπάρχουν όμως και αυτοί που δεν αποφασίζουν να μετανοήσουν και που υποκαλούνται το θάνατο από απελπισία. Είναι ακόμη και εκείνοι που έχουν την υπερηφανή ιδέα για τον εαυτό τους ότι έγιναν απαθείς και άρα δεν φοβούνται πλέον τον ερχομό του θανάτου. Υπάρχουν τέλος και άλλοι αν βέβαια υπάρχουν τέτοιοι και στην εποχή μας, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, οι οποίοι επιζητούν να εκδημήσουν προς τον Κύριο, διότι τους παρακινεί η μυστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Δέκατον. Μερικοί ευσεβείς έχουν την απορία και ζητούν να μάθουν γιατί άραγε για αφού τόσο πολύ μας ευεργετεί η μνήμη του θανάτου, ο Θεός μας απέκρυψε την ώρα του θανάτου. Χωρίς να καταλαβαίνουν ότι με αυτόν ακριβώς τον τρόπο ο Θεός επιτυγχάνει θαυμάσια τη σωτηρία μας. Διότι, αν συνέβαινε αυτό, κανείς δεν θα προσερχόταν αμέσως στο βάπτισμα ή στη μοναχική πολιτεία, αν γνώριζε την ώρα του θανάτου του. Θα περνούσε λοιπόν όλες τις ημέρες της ζωής του μέσα στην αμαρτία και μόνο όταν πλησίαζει η ώρα του θανάτου του, θα έτρεχε προς το βάπτισμα και τη μετάνοια. Εφόσον όμως θα έχει ζυμωθεί προηγουμένως από την κακία, από τη μακροχρόνια συνήθεια θα έμενε τελείως αδιόρθωτος. Ενδέκατον, όταν πενθείς για τις αμαρτίες σου, μην ακούσεις κανένα κίνα που σημαίνει σκύλο, εκείνος ο οποίος παρουσιάζει το Θεό φιλάνθρωπο, γιατί ο σκοπός του είναι να βγάλει από μέσα σου το πένθος και τον άφοβο φόβο. Μην τον ακούσεις, παρά μόνο όταν τυχόν δείς τον εαυτό σου να παρασύρετε σε βαθιά απόγνωση Δώδεκατον. Αυτός που θέλει να διατηρεί πάντοτε μέσα του τη μνήμη του θανάτου και της κρίσεως του Θεού ενώ συγχρόνως αφήνει τον εαυτό του να περισπάτε σε φροντίδες και μέριμνες ηλικέ, μοιάζει με εκείνον που ενώ κολυμπά θέλει ταυτόχρονα να χτυπάει παλαμάκια 13. Η ζωηρή μνήμη του θανάτου λιγοστεύει και τα φαγητά και όταν περικόπτονται με τα πινοφροσύνη τα φαγητά, κόπτονται μαζί και τα πάθη. 14. Η αναλυγησία, δηλαδή οι σκληρότητα της καρδιάς, φέρνει πόρο εις νου και τα πολλά φαγητά, Ξηραίνουν τις πηγές των δακρίων. Η δίψα και η αγρυπνία πιέζουν την καρδιά και όταν πιεστεί η καρδιά εκπηδούν τα δάκρυα. Αυτά που είπαμε εδώ στους γαστριμάργους φαίνονται σκληρά ενώ στους οκνηρούς απίστευτα. Ο πρακτικός όμως άνθρωπος θα τα δοκιμάσει και θα τα βρει με προθυμία. Αυτό που θα τα βρει και θα τα γευθεί θα χαμογελάσει ικανοποιημένο. Ενώ εκείνο που ακόμη τα αναζητεί θα σκυθροπάσει περισσότερο. Δέκατον έκτον. Οι πατέρες ορίζουν ότι η τέλεια αγάπη είναι άπτοτο διότι μας προστατεύει από κάθε πτώση. Παρόμοια κι εγώ ορίζω ότι η τέλεια συνέστηση του θανάτου είναι άφοβο διότι μας απαλλάσει από κάθε φόβο. Δέκα των 7. Ο του πρακτικού μπορεί να ασκεί πολλών ειδών αργασίες. Να σκέπτεται δηλαδή την αγάπη προς το Θεό, να ενθυμείτε το Θεό, να ενθυμείτε την ουράνιο βασιλεία, να ενθυμείτε το ζήλο των μαρτύρων. Να ενθυμείτε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρών, όπως ο ψαλμοδό που έλεγε προ Ρώμιν των Κύριων, ψαλμός 15. Να ενθυμείτε ακόμη τους Αγίους Αγγέλους, το χωρισμό της ψυχής από το σώμα, τη συνάντηση με τα τελώνια του αέρος, την απόφαση του κριτού, την κόλαση. Από μεγάλες εργασίες αρχίσαμε όπως είναι η αγάπη του Θεού και καταλήξαμε σε αυτές που μας προστατεύουν από πτώσεις όπως είναι ο φόβος της κολάσεως. 18. Κάποια φορά ένας Αιγύπτιος μοναχός μου διηγήθηκε τα εξής. Αφότου παγιώθηκε δυνατά με την καρδιά μου η μνήμη του θανάτου, δεν είχα καθόλου όρεξη για φαγητό. Και κάποτε μου χρειάστηκε να παρηγορήσω λίγο το πύλινο σώμα μου η μήνυμη αυτή σαν δικαστής μου το απογόρευσε και το πλέον αξιοθαύμαστο είναι ότι παρόλο που προσπάθησα δεν κατόρθωσα να την αποδιώξω. Δέκα τον Ένατον Ένας άλλος που ασκείται ευεδώ στην περιοχή που ονομάζεται Θολάς πολλές φορές με τη σκέψη του θανάτου γινόταν εκτός αυτού και σαν λιπόθυμο ή επιλεπτικό τον ανεσήκωναν ανέστητο σχεδόν ή εκεί οι αδελφή αδελφοί. 20. Δεν θα παραλείψω να σου παρουσιάσω και την ιστορία του ησυχίου του χοριβή του. Αυτός ζούσε αμελέστατα χωρίς το παραμικρό ενδιαφέρον για την ψυχή του. Κάποτε λοιπόν συνέβη να ασθενήσει βαρύτατα και να φτάσει στο σημείο ώστε επί μία ώρα ακριβώς να φαίνεται ότι πέθανε. Συνήθω όμως πάλι οπότε μας σηκέτευε όλους να φύγουμε αμέσω. και αφού έκλεισε την πόρτα του κελιού του έμεινε εκεί κλεισμένος δώδεκα χρόνια χωρίς να μιλήσει καθόλου σε κανέναν. Όλο αυτό το διάστημα δεν γεβόταν τίποτε άλλο εκτός από ψωμί και νερό. Καθόταν μόνο εξτατικός προς εκείνα που είδε τότε στην έκστασή του τόσο πολύ σκεπτικός ήτο ώστε ποτέ πλέον δεν άλλαξε η έκφρασή του και ήταν πάντοτε σαν αφηρημένος χύνοντας αθόρυβα και συνεχώς θερμά δάκρυα Μόνο όταν πλησίαζε η ώρα του θανάτου αποφράξαμε την πόρτα και εισήλθαμε μέσα κι αφού τον παρακαλέσαμε θερμά, τούτο μόνο μα είπε «Συγχωρήστε με αδελφή. αυτός που γνώρισε τη σημαίνη μνήμη θανάτου δεν θα μπορέσει ποτέ πλέον να αμαρτήσει. Εμείς θαυμάζαμε, βλέποντας τον άλλοτε αμεταμέλειτο να έχει μεταμορφωθεί τόσο απόθωμα με τη μακαριστή αυτή αλλαγή και μεταμόρφωση». Κι αφού όταν πέθανε τον εθάψαμε με βλάβια στο κημητήριο που βρίσκεται κοντά στο κάστρο, ύστερα από μερικές ώρες αναζητήσαμε το Άγιο Λείψανό του, αλλά δεν το βρήκαμε. Με το θαυμαστό αυτό σημείο ο Κύριος πληροφόρησε πόσο ευάρεστα δέχτηκε την επιμελημένη και αξιέπαινη μετάνοιά του, Ω δέχεται όλους εκείνους που θα αποφασίσουν να διορθωθούν ύστερα από πολύ ακόμη αμέλεια». Μερικοί θεωρούν ότι η θάλασσα είναι άβυσσος που δεν έχει όρια. 21. Και την ονομάζουν περιοχή απίθμενο. Παρόμοια και η σκέψη του θανάτου δημιουργεί στην ψυχή τέτοια κατάσταση ώστε και η αγνώτης και η πνευματική εργασία να παρουσιάζεται άφθαστο, δηλαδή χωρίς τέρμα. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο προηγούμενος σόσιος. Όσοι τον μιμούνται προσθέτουν φόβο στο φόβο ακατάπαυστα, μέχρις ό,τι εξαντληθεί και αυτή η δύναμη των οστών τους. 22. Ας βεβαιωθούμε ότι και τούτο είναι δώρο Θεού, μέσα σόλα όλα τα άλλα αγαθά Του. Αρκεί να σκεφτούμε ότι πολλές φορές... Αν και πλησιάζουμε σε τάφους, είμαστε αδάκριτοι και ασυγκίνητοι. Ενώ αντιθέτως, πολλές φορές, χωρίς να αντικρίζουμε κάτι παρόνιο, κατανησόμεθα, δηλαδή δακρύζουμε. 23. Όποιος νεκρώθηκε για όλα τα γήινα, αυτός ενθυμείται το θάνατο. Εκείνος όμως που διατηρεί με τα δεσμούς, δεν ευκαιρεί για κάτι τέτοιο αφού άλλωστε με τη συμπεριφορά του γίνεται ο ίδιος εχθρός του εαυτού του. Μην θέλεις να δείχνεις σε άλλους με λόγια την αγάπη σου αλλά καλύτερα ζήτησε από το Θεό να τους τυφανερώσει εκείνος με τρόπο μυστικό Διαφορετικά, δεν θα σου επαρκέσει ο χρόνος για συνομιλίες και για κατάνεξη. Κατάνεξη. 25. Μην απατάσαι, ανόητα εργάτη, ότι με τον επόμενο χρόνο θα αναπληρώσει το χρόνο που έχασες, διότι τις κάθε μέρα ο χρόνος δεν επαρκεί ώστε να εκπληρώσουμε όπως πρέπει τις καθημερινές μας υποχρεώσεις Απέναντι στον Δεσπότη, απέναντι στον Θεό. 26. Δεν είναι δυνατόν, είπε κάποιος, δεν είναι δυνατόν να πειράσουμε με ευλάβεια τη σημερινή ημέρα αν δεν την λογαριάσουμε σαν την τελευταία της ζωής μας. Και είναι αξιοθαύμαστο ότι κάτι παρόμοιο ξέφραζαν και οι Έλληνες φιλόσοφοι οι οποίοι χαρακτήριζαν τη φιλοσοφία μελέτη θανάτου. Βαθμής έκτη Όποιος την ανέβηκε, δεν πρόκειται πλέον να αμαρτήσει, εφόσον ασφαλώς είναι αληθινός ο λόγος εκείνος της γραφής. Μη μηνίσκου τα έσχατά σου και ιστονεώνα τον μία ουμή αμαρτήσεις, Σοφία σιράχ 7ο κεφάλαιο, Στριχος 36. Θυμήσου δηλαδή τα τελευταία σου, και δεν πρόκειται να αμαρτήσει στον αιώνα.